for but what it is ain't exactly clear there's a man with a gun over there telling me i got a <laughs> you Vor in Grunden vor stand eine Laterne und steht sie noch da vor so waren die wurden da wieder dieses Fra waramen to dauli ke aftes kaorevou ve ta pezu na to zurna Όπω μα τη μάχη είμαστε περήφανοι που δώσαμε τη δυνατότητα να εκφραστή σε αυτό το γαμό του ελκού λόγου Άλετε να είναι στίν Όπω μακιμά εκεί είμαστε περίφανε που δώσαμε τη δυνατότητα να εκφραστή Αφού το γαμό Σε κάθε ροπιά, ότι πάμε σε ένα τρίτο μνημόνιο. Όπως βλέπετε, οι τροϊκανοί αλλάζουν απλώς τις υπαλλήλες τους. Τα μένω στα Ναγιώδη. Ναι. Αφού και ο συμφωνία deinen schönen gang alle Abend brennt sie, doch nicht vergab sie lang und sollte mir ein Leid geschehen, der wird bei der Laterne stehen, nicht Tiere die Lina. Lenno Erde der er YouTube Radio, καλησπέρα σας. Κάτι μας κάνει σήμερα εδώ το πρόγραμμα με playlist. το κατεβάζουμε, και με playlist. Εκεί που τα πάνω -πάνω, ξαφνικά κάτω-κάτω. Εσω μικοφώνη ακούγεται πολύ αδύμαλα κι Παναγιώτη στιγμή, τα του, με τα προβλήματα την κονσόλα του σταθμού. Ε, στο πλατεία, radio, telia, radio, telia, com, μπορούμε τα και στο του σταθμού. Ο Γρηγόρας να το Γαλαδικό χωριό του Asterix. Αυτοί στην εποχή του προ Χριστου, από μετά από Ονομοστήρια αρχηγεί, όπω ο Δεσεζεν Μόριξα αναγκάστηκαν να το όπλα του στα πόδια του <ΣΣΣ> Όλη η Γαλατεία είναι υποκατοχή. Όλοι, όχι, γιατί μια περιοχή αντισπέκεται με τη φόρα στον μια μικρή περιοχή περιτριγυρισμένη από τέσσερα ρωμαϊκά στεντόπεδα. <Συσχερή> Σ' αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωριμία μας με τον πολεμιστή Αστέρι. Είσαι σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε, ε, εδώ στην απικία του χρέους έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα του ελληνικού λαού, βρέχουν λεφτά και αξιοπρέπεια από τους ουρανούς, έχουν ανοίξει ουρανή και βρέχια αυτή τη στιγμή. Το μόνο πρόβλημα το οποίο δεν είχε λυθεί μέχρι τώρα ήταν οι σχέσεις εκκλησίας κράτους. Ε, για την ακριβέρα το μόνο πρόβλημα το οποίο δεν είχε λυθεί μέχρι τώρα ήταν οι σχέσεις μεταξύ φίλοι και ιερώνου μου. Δόξα τω Θεό μετά από διαπραγμάτευση, όχι 17 ώρες, λιγότερων ώρων διαπραγμάτευση από την περασμένη, έρπιδε βγήκε, μας έφτιαχαν εκεί οι Batman και οι υπόλοιποι μαυροντημένοι, μαζί με την κυβέρνηση και όπως θα ακούσετε παρακάτω. Εξεπλάγει <Φίλου> λίγο ο Αρχιεπίσκοπος για να δούμε τώρα τι θα πει. Πατακριότατε. <Φίλου> Εντάξτε, έγινε μια συνάντησης, είπαμε, μιλήσαμε. Ήρθησαν όλες οι παραξηγήσεις και ο διάλογος για τα θρησκευτικά, πώς θα γίνουν, θα συνεχίσουμε στη συνεργασία Εκκλησία και Πολιτείας. Θα υπάρξει πάγωμα του προγράμματος σπουδών, σκοπέ, θα υπάρξει πρόγραμμα του σπουδών, ζητούσατε. Κοιτάξτε, τώρα μπορώ να σας πω ότι όποιες παραξηγήσεις υπήρχαν, έλυθηκαν. Αρχίζουν αγώνα συνεργασία από την αρχή για τη μορφή των θρησκευτικών. Για το σύνταγμα του Υγλική βάση, θα όλε θα ισχύσει το πρόγραμμά και του κότε. Mm -hmm. Θα χρησιμοποιήσουν τα παλιά βιβλία και η προσπάθεια των γιορτό θα γίνει από τώρα και όσοι γραφτούν τα καινούρια βιβλία θα χρησιμοποιείται τα βιβλία του Σημένε. Για τη συνταγωνική αναφορέ μιλήσατε. όχι, όχι. δεκαδότητα. lava de la D Και όποιο είχε αυτή την ψευέστηση ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να υποτάχθηκε σε όλα, μπορεί να έκανε τη χειρότερη μημωνιακή κολοτούμπα, μπορεί να κατέπει σε ένα ρεφοστικό κόμμα το οποίο θα εξυπηρετήσει το σύστημα, θα κάνει τη βρόμη και τη δουλειά του συστήματο, τη δουλειά που μια δεξιά δεν μπορούσε να κάνει, την κάνει αυτή αυτού του τύπου η αριστερά, εντό όσων εισαγωγικών θέλετε να τη βάλετε αριστερά, Γιατί όποιο ξέρει έξω καταλήξα μπορεί να δείτε ότι γίνεται στη διεθνή κακέρα μπορεί να καταλάβετε ότι ένιωσε όπως κοινωνικό κράτος που έφερε δημοκρατία ή ο κινησανισμό υποτίθεται τα περασμένα χρόνια είναι πολύ πίσω και δεν σώζουν την κατάσταση αυτή τη στιγμή σε μια εποχή επέλαση του καπιταλισμού σε παγκόσμια επίπεδα, αλλά σου νομίζω τουλάχιστον μπορεί κάποια πράγματα όπως το της σχέση εκκλησία κράτου κάποια πράγματα είναι έτσι πιο προδευτική κατεύθυνση η συγκεκριμένη κυβέρνηση να τα φέρεις σε πέρας πλανινθήκατε προφανώς πλανιν ηκτρά, ε, μαζεύτηκαν τα πάντα, μαζεύτηκε και ο Φίλης τι μειώσε ο Φίλης, να δεν πούμε την αλήθεια αυτή τι μειώσω, το λέω γιατί το σου λέει ο άνθρωπος, είναι του ΣΥΡΙΖΑ λέτε όσα χρόνια Άλλο με το τι είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ τόσα χρόνια Και άλλο ζήτημα το τι είναι αυτό το οποίο εκφράζει αυτή τη στιγμή ο κύριος Φίλης Θα προχωρήσουμε Πριν προχωρήσουμε στον κύριο Φίλη θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Αρχιεπίσκοπο Τον κύριο Ιερώνη μου Βγέρουμε λοιπόν από, τον... Ναότο, από το παρεκκλήσι των πανεγίστων ταξιαρχών της Μονής Πετράκη ε, Εκεί στο Κολωνάκι που συγκεντρώθηκαν στο Συνοδικό Μέγαρο Συνοδός του Θεασίου οι Μετροπολιτάδες μας την Παρασμεία Τρίτη που γράλαν την εξής ανακοίνωση μάλλον ο κ. Ιερώνιμος είπε τα εξής μπροστά στις κάμερες Τα κόμματα της αριστερά με τη γνωστή φιλοσοφικοκοινωνική βιοκοσμοθεωρία του κομμουνιστικού κοσμοειδόλου Όπως γνώρισε το χωρισμό αυτό καταρρεύσας υπαρκτός σοσιαλισμός στο Αντωνικό μπλοκ, που στην ουσία ήταν ο διωγμός της χριστιανικής πίστεως ελάβνονται από αποτυχημένα αθεστικά ιδεολογήματα που συναντιόνται με τα υπόλοιπα κόμματα του νεοφιλελεύθερου χώρο κάτω τις διρεκτίβες της νέας εποχής και της νέας τάξεως. Μιλούν για χωρισμό εκκλησίας κράτους επικαλούμενοι δήθεν προοδευτικά συνθήματα. Οι αντιλήψεις όμως περιχωρισμού είναι του περασμένου αιώνα που γεννήθηκαν κάτω από μυσαλόδοξο αντιθρησκευτικό και αντικληρικανιστικό λαϊκίστικο πνεύμα που δεν συμβιβάζεται με τις σημερινές πολιτιακές και θρησκευτικές αντιλήψεις. Ε, και διευκρινίζεται ότι όλα αυτά τα λέει δανειζόμενοι στις σκέψεις του αγαπητού αδελφού, ε, σεβασμιωτάτου, μετροπολίτου, Σεραφίου. Viajaremos de plata de de cosa de los estudiantes. Cerita. No, tres departamentos, profesores, cine y socié en parte, demoníes en parte. Οι αθρομάδες ετώνων, Μουσουλμάνοι όταν έχουν γίνει όργανο του τουρκισμού και αν ήταν οι Μουσουλμάνοι Έλληνες που πιστεύανε σε ένα τσιχάνι ελληνικό θα είχαμε και Σεβαστοί. Από μέση δεν είναι. Ακάναμε τη μεγάλη... Ελλά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ξέρετε. Τι είναι ο όργανος. Ξέρετε. Προπαγάνδα. Θέλουν να διαλύσουν για Οι Εβραίοι από την είναι μια εθνική θρησκεία. Δεν είναι καν Είναι μια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 ne znam da ih Είναι πολύ καλό έτσι και τα παιδιά του βιβλίου άλλο, δεν πληρώματο. Έβαλε ένα γυροδότημο που μα χωρί πάλι. Καλό ανεβεί πολιτικά του παρόλα na πίσω με αλόγια μου καταπληκθούν, πιο καλό, είναι διαβάσει την πηγαία και πίνετε. Μετρίζει και ζητήσει που είναι, Ovebe, bis eto pirone se na pin. Eti, jeo arhije pisma što. Da, tu je. Ja kola to ne Για όσους δεν αναγνώρισαν τη φωνή η φωνή αυτή η οποία ακούσατε ανήκει στο Φιρερίσκο της Χρυσής Αυγής ε, Στο απόσπρονμα αυτό ο Φιρερίσκος είπε καταπληκτικά λόγια για τον Μητροπολίτη Περαιός Σεραφήν Ξέρετε πρόκειται για τον ίδιο Μητροπολίτη ο οποίος, από τον οποίο διαλύστηκε σκέψεις ο Αρχιεπίσκοπος ε, βέβαια δεν μας είπε ποια είναι η γνώμη του Αρχιεπίσκοπος για τις θέσεις του Μητροπολίτη για τις ομοφοβικές του απόψεις για την παρέλαση του έξω από το εθετερικό έργο Corpus Christi στο χιτήριο το 12 όπου συνοδεύτηκε από Χρυσαυγή της Βουλευτές με επικεφαλή στον παπά τον βουλευτή της Χρυσαυγής Ξέρετε το στο το που ανεβάζαν σε μια παράσταση την ζωή του Χριστού μέσα από το μάτι του καλλιτέχνη συγκεκριμένο, αλλά δεν πήραν την έγκριση κάνουν το λάθος να πάρουν την έγκριση από τον Μητροπολίτη Πειραιός. Τότε το Πειραιός πήρε μαζί τους χρυσαυγίτες, πήγαν μαζί με τους και τον γύρο Παπά και πήγαν έξω από το χιτήριο μαζί με ένα πλήθος μου τζαχεντίν να διαδηλώσουν κατά τις παράστασες. Ε, είναι ένας ντροπολίτης που πριν χειροτονθεί στον βαθμό του, τον επισκοπικό Ε, βρισκόταν στο δικαστικό τμήμα της Αρχαιοπίσκοπής Αθηνών ως γραμματέας συνοδικών δικαστηρίων ενώ ήταν ε, ανακριτής σε υποθέσεις κληρικών σε πολλές Μητροπόλεις ε, δηλαδή υπήρξε λειτουργός μιας, μιας, μιας δικαιοσύνης στην οποία σύμφωνα με τα ισχύοντα ακόμη και σήμερα ο παραπέμπον ε, κάποιο κληρυνικό προ, ε, ο προϊστάμενος Μητροπολίτης του δηλαδή είναι αυτός που τον δικάζει κιόλας Ε, θυμίζει λίγο ο θυμίζει λίγο μίς λίγος ω αυτή που mm. Ο κύριος Σιερώνυμος δεν εξέφρασε μόνο τον Μητροπολίτη Σεραφείμ, τον Μητροπολίτη Σεραφείμ τον επικαλέστηκε, επικαλέστηκε την αυθεντία του, εξέφρασε και άλλους θεάρες τους Μητροπολιτάδες, οι οποίοι σκίσαν τα ματιά τους, μεταξύ αυτών και ο Μητροπολίτης Άνθιμος. Χορτάστε Μητροπολίτη να κάνει ε, μνημονιακή προπαγάνδα για να φύγουμε από τη δοκιμασία αυτή και να μπορέσουμε να έχουμε τελικά μία απόφαση από το πολυμελές αυτό σχήμα που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί το ένα λέει ναι και το άλλο λέει όχι και την άλλη ημέρα τούτου που έλεγε όχι λέει ναι και μετά το άλλο λέει θα δούμε. Τρεις μήνες τώρα μας θα αλλαγήχουμε. <laughs> δεν έχουν εμπιστοσύνη και δεν δέχονται ότι πρόκειται και να ζημιωθούν πως θα γίνει εάν ο μη γέννητο τις επόμενες ημέρες γίνει μια κατάρρευση ή γίνει μια απόλυα της αξίας των χρημάτων που έχουμε δηλαδή ή μας βγάλουν από το ευρώ ή μας πούνε ότι έχετε πλέον ε, πτωχεύσει θα είναι συμφορά, θα είναι καταστροφή. Και το φεγωρών είναι ότι γύρω μας έχουμε άλλους εχθρούς όχι με οικονομικά θέματα, αλλά με άλλα θέματα. Με αυτά Προσοχή, που εγώ με έχετε ακούσει στο παρελθόν. Προσοχή, ελπίδα, ψηφίστε ό,τι θέλετε. Είναι απόλυτο δίκαιομά σας. Αλλά κι εγώ έχω μια φορά ένα δικαίωμα. Να πω μια εξομολόγηση. Εγώ θα ψηφίσω Ευρώπη. Έχει κορτά. nje okinë na bionatikë. U bash. Pamë. Prokalitë na. Ne do Καλώς ήρθες παράξενες στον τόπο μου από Active Member Και λιγάκι βροχή για να σου φτιάξω μια παράξενη αρχή Και να σε ξαμακρύνω λίγο από τη σκέψη σου Που έτσι κι αλλιώς Ξεσυνερίζεται το κέφη σου Σε πάω σε δρόμο μικρό Σε σοκάκι παλιό Σ' ένα αιώνια ποτισμένο Απ' το κρασί καπηλό Μέρος κακόφημο Ακόμα και για το στοχασμό μου Πού δε και φοβός Δεν με φέρνει στο όνειρό Εδώ λοιπόν θα μια ιστορία μαζί σου Πού ναι σαν να συνέβη χθες Και ορκή σου Αν σε πειράξει Τόσο κουδραπείς Πουθενά να μου την πεις Ήρθες, ξέ με, στον τρόπο μου Άρα ξε διπλά να σου βάλω ένα κράσι Να πιείς, συγχώρεσέ με, λιγάκι για τον τρόπο μου Μα με βρήκες, στην αγκαλιά της ντροπής Ξέμει να μου πάρε και κάτσε όπου θες Κουρασμένος βλέπω, πρέπει καιρό να γυρίζεις Όμως, μέσα στη ζαλάδα μου και πίσω απ' τις σκιές Ανά μου φαίνεται πως κάτι μου θυμίζεις Γεια σου και σένα, λοιπά χρόνια, κάπου μακριά Με φέραν πίσω Και κάποιες τύψεις που μου είπαν πως εδώ Κοντά έχω γεννηθεί και έχω πεθάνει δύο χιλιάδες φορές Ομάδα μας καλά είπα τα μου <υπατάνε> σε είδα <μήματα> Σίγουρα παράξενα θα πρέπει να μιλάς Από άλλο κόσμο είχες απάνω σου σφραγίδα Αυτά τα γκάφια στο κεφάλι και τα ρούχα που φοράς Κάποτε κάποιοι μου το φόρεσαν για στέμα Και με κλεβάζανε μεγάλο βασιλιά Ακόμα τρέχει από τότε φρέσκο αίμα αυτά που ανέβηκαν του χρόνου τα σκαλιά Γι' αυτό με βλέπεις μέσα στις σκιές Σε να φοβάμαι και να θέλω να γλιτώσω Μια προσευχή σε ένα απερβόλι με αιλιές Δεν με αφήσανε ποτέ να την τελειώσω Κι' όμως μυρίζεις ουρανό και χώματα Κι' αυτήν την όμορφη βροσκιά της σιωπής Είναι που με έφεραν εδώ αλλόκο τα μαλώματα Ακού λοιπόν τι θα τους πεις. Αφού φωνάζουν όλοι αυτοί Κι αφού σκοτώνεις τ' όνομά μου Πες ανάβάλλε τη γιορτή Πάω να ξαπλώσω στα καρδιά μου Πες τους ο χρόνος πως τρελάθηκε Δεν κάνεις τάση βολγορθά Πες ο παράξενος πως χάθηκε Κι οριστικά Βερδαμένα μου τα λες αλλά γουστάρω Πρέπει να σπούδασεις την τέχνη του μυαλού Ή και εμένα όταν με πιάνει και σαλτάρω Και πίνω εδώ Με πιάνει αλλού Γι' αυτό κι εγώ ερθα δω Και σε διάλεξα ποιο μένω Για να μπορέσεις την αλήθεια να τους σπεις Κάτω απ' το φως το μέτωπο έχεις ιδρωμένο Μα το προσέκεις καθαρό, δε θα ντραπείς Οι άλλοι πήξανε μαζί μου στους αιώνες Αυτοκράτορα με χρήσανε, με κάναν στρατηγό Τα απλά μου λόγια τα σκορπίσαν σαν κανόνες Και δεν ήξερα τίποτα αργού. με εδώ κάτω με θες. Το μυαλό μου δε σαλεύει από κούνια Σαν να γεννηθήκα μου φαίνεται χτες Ενώ ξευπάρχουνε έξι μπλήμοι λιούνια Αυτούς τους είδα, τους άκουσα, τους νιώθει το πέτσι μου Προτιμώ τα καρφιά που με κρατάνε στο σταυρό Αυτοί που λύσαν ακριβά τη μου Αυτοί φυλάνε το σκοτάδι θησαυρό Πες τους εχθρίς μου καλό Και θα τους σέβομαι γιατί πιο τιμιά σταθήκαν Όταν με σκότων, Κι έτσι προλάβαν, από εκεί συγχωρευθήκαν Ωραίος παράξενε φίλε μου απόψε Για την ανημποριά μου βρήκε σκοπό Πάρε μια κούπα, πάρε ψωμί και κόψε Να τελειώσω το κράσι μου και θα πάω να τους πω mm -hmm. Αφού φωνάζουν όλοι αυτοί Κι αφού σκοτρώνουν στον όνομα σου Θα πω αναβάλλε τη γιορτή Πας να ξαπλώσεις τα καρφιά σου Θα πω ο χρόνος πως τρελάθηκε Δεν κάνεις τάση Θα πω παράξενος Και φύγε οριστικά Μου το ε, Αυτό που λένε ρίξει, ρίσοι μου το φίλο σου Να σου πω ποιος είσαι Και όταν έρχονται οι στιγμές Τις οποίες όντως παίζονται τα οφίτσια σου ε, Τα αξιώματά σου Τότε βλέπεις ότι διαφορετικής ποιότητας ε, Στο εκ πρώτης όψεως Άνθρωποι συντάσσονται Βλέπεις λοιπόν ο μιλιστά Λάκτος και χαμηλών τόνων Αρχιεπίσκοπος ιερώνημος ο οποίος επί τόσα χρόνια δεν βρήκε κανένα λόγο να ξεσηκώσει το λαϊκό κλήρο για την καταστροφή την οποία βιώνει ο τόπος μας ότι με το που το οφίτσια της ε, θρησκευτικής οργάνωσής του ξεσηκώθηκε μαζί με ένα μάτσο μπάτμαν και τραγιά οι μνητές της Χούντας οι βριστές των Εβραίων των ομοφιλοφύλων όπως είναι ο Πυραιός όπως είναι ο Άνθιμος Όπως είναι και άλλοι ποτάδες, Οι οποίοι βρέθηκαν εκεί πέρα Να ξεκαταλείσω τη, τη θέση μου ε, Σε ό,τι έχει να κάνει με τις απόψεις της δικές μου Ότι σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει Το ότι Συντάσσομαι με τις ανιστόριτες θεωρίες του Νίκου Φίλη Όλα αυτή είναι η υπουσιάδα Ήδηθενε ξυγχρονιστική εντός πολλών εισαγωγικών αριστερά Δεν είναι τίποτα άλλο παρένα άλλο θυπροδευτισμού Σαν τους που ξεπουλάνε τα πάντα ε, Δεν φάνει και ο Αλέξης Τσίπρας Και η κυβέρνησή του να, κάνουν, να θέλουν Να κάνουν πραγματικό χωρισμό εκκλησίας Κράτους για τον οποίο να σας πω κάτι Η πρώτη του οποίου θα, θα έπρεπε να τον θέλει Είναι η εκκλησία φυσικά Θα έπρεπε να τον θέλει ένας λαϊκός κλήρος Γιατί δεν θα, ήθελε, δεν θα έπρεπε Ο λαϊκός κλήρος να θέλει να ταυτίζεται Με την εξουσία Αλλά Ε, δεν έδειξε η κυβέρνηση αυτή το ότι θέλει πραγματικά χωρίς μου Αγγλισσάς Κάτσου Δεν το έδειξε όταν χειροφιλούσε τους παπάδες έναν προς έναν Δεν το έδειξε όταν πήγαινε στο Άγιο Όρος Δεν το έδειξε όταν συνεργάστηκε με ένα κόμμα νέο Ορθόδοξο όπως είναι οι Ενεξάρτητοι Έλληνες ε, Η άποψη το ότι πρέπει στα σχολεία τα παιδιά να... Δεν πρέπει να γίνεται κατήχηση στα σχολεία Και ότι θα πρέπει να διδάσκεται το μάθημα της θρησκιολογίας ως επιστήμη Δηλαδή της ιστορίας των θρησκιών Με έμφαση βέβαια στην Ελληνοορθόδοξη θρησκεία Εννοείται πως δεν μπορούμε να διδάσκουμε οι ίδιες ώρες μαθημάτων τα πάντα Αλλά σε μια εποχή που έχει κοντεύουμε να ανακαλύψουμε Τι έγινε τα πρώτα κλάσματα του δευτερολέπτου μετά τον Big Bang τουλάχιστον ηλίθιο να διδάσκονται τα παιδιά το παραμύθι του Αδάμ και της Εύας ή της επίπεδης γης ε, θα, μπορούσαν, θα μπορούσαν να το διδακτούν ως ηθικά αρχέτυπα, θα μπορούσαν να διδακτούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους μαζί και με άλλες θρησκείες θα μπορούσε να δοθεί έκφραση στην ολθόδοξη κοινωνία και παράδοση που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η γλώσσα μας η τέχνη μας, η λογοτεχνία μας η ιστορία μας δεν είναι αυτή η χ Οι Μητροπολιτάδες, οι οποίοι αφού το βουλώσαν επί σειρά ετών για τα δεινά του λαού θυμούνται να ανοίξουν το στόμα τους μόνο να συναντάνε απέναντί κάποιον άνθρωπο πιο μελαμψού χρώματος, κάποιον άνθρωπο διαφορετικών σεξουαλικών επιλογών ή να πετάξουν, τον να ανοίξουν τον αχετό τους, όπως το Σεραφείμ και να πούν είπαν για τους Εβραίους ε, Αυτό βέβαια ο κύριος Ερώνημος είχε να μάθει Γιατί ο χαμηλών τόρων κατά τα προηγούμενα χρόνια κύριος Ιερώνυμος Είχε δάσκαλο τον Νικόδημο Γρεκό, τον Μητροπολίτη Θεβών και Λεβαδιάς Ξέρετε ο δάσκαλός του, του κυρού Ιερώνυμου, ο Μητροπολίτης Θεβών και Λεβαδιάς Νικόδημος Γρεκός Ήταν στέλεκος μιας παρακλησιαστικής οργάνωσης ονόματης Ζωή ε, Με υπηρεσία στο στρατό και οπου υπηρέτησε ως διευθυντής της θρησκευτικής υπηρεσίας με τον βαθμό του αντισυνταγματάρχη στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου. Όταν λοιπόν είχανε τον σύμμορτο πόλεμο με τους Μαλιαροκομουνιστάς, Ο πνευματικός πατέρας του σημερινού μας αρχιεπίσκοπου του κυρίου Ιερώνημου ήταν στέλεχος της παρακλησιαστικής οργάνωση ζωή και ήδη ήταν της τεγματάρχης στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου στο... Στο... ως διευθυντής της θρησκευτικής υπηρεσίας. Ξέρετε μιλάμε για... Αυτή τη στρατιωτική αστυνομία Στην οποία μπαίναν παπάδες ασφαλίτες Οι οποίοι ήταν ταυτόχροι παπάδες και ασφαλίτες Και μπαίναν στα κρατητήρια Όπου βασανίζονταν η αντιστασιακοί Οι δημοκράτες, οι κομμουνιστές Οι, αντιμονα, οι αντιβασιλικοί κλπ. λοιπές δημοκρατικές Πραγματικά δημοκρατικές όμως δυνάμεις Εκεί που βασανίζονταν Πηγαίναν διάφοροι τύποι μαυροντημένοι Να τους εξομολογήσ Ξέρετε, σε αυτή την υπηρεσία ήταν διευθυντής ο πνευματικός πατέρας του ιερώνυμου ο κύριος Νικόδημος Γρεκός, ο οποίος δεν πλέον ο οποίος Νικόδημος Γρεκός με τέτοιο πραξικόπημα των, του 67 των, αυτού των πρακτόρων των ΗΠΑ ε, και την απομάκρυμπτη του Αρχιεπισκόπου Χρυσόστομου και την άνοδο Στην, στην άνοδο του στον αρχιεπισκοπικό φρόνο όταν απομακρύνανε τον, τον, τον τότε αρχιεπίσκοπο και φέραν τον καινούριο αρχιεπίσκοπο με παρέμβαση της Χούντας ε, και του προθιερέα των ανακτόρων ο Γρεκός ήταν ένα από τα πρώτα στελέχη της παρακλησιαστικής οργάνωσης που έγινε Μητροπολίτης αναλαμβάνοντας τη Μητρόπολη Φιβών και Λιβαδιά στον Ιούνιο του 1967 ήταν από τους πρώτους και από τους πρώτους που πήρε κοντά του ήταν ο τότε Γιάννης Λιάπης Ο Γιάννης Λιάπης είναι ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Αφού λοιπόν είπαμε το δείξε Το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι Φτάσαμε στο δείξε μου και το δάσκαλό σου Να σου πω ποιος είσαι Υπότιτλοι AUTHORWAVE to myself, get a hold of yourself, can't you see that this never can be, you go to my head, with a smile that makes my temperature rise τώρα αυτός ο, ο δάσκαλος ο πνευματικός πατέρα όπως τα λένε στις εκκλησίες του σημερινού μας αρχιεπίσκοπου ε, είχε με τη σειρά του έναν δικό του πνευματικό πατέρα ο οποίος ήταν ο ιερόνυμος ο πρώτος αρχιεπίσκοπος της Χούντας ο οποίος σε συνέχεια εκπαραθυρώθηκε από τη Χούντα ε, για να έρθει στη θέση του επόμενους αρχιεπίσκοπος που ήταν πιο φιλοπροσκύμενος στο καθεστώς ο Γερόνυμος μπορεί να εκπαραθυρώθηκε από τη Χούντα όχι ο σημερινός ο τότε Γερόνυμος αλλά... Ο ίδιος, εκτός το ότι έσκεψε το κεφάλι στη Χούντα, υπήρξε προθυερία στις Φρυδερίκης και μάλιστα ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Παραθρησκευτικής Οργάνωσης του Παραθρησκευτικού σωματίου Ζωή. Είναι ένα από τα Παραθρησκευτικά Σωματεία, το οποίο στήθηκε από το Παπαραργείο της εποχής σε συνεργασία με τη Φρυδερίκη και τα Νάκτορα, ε, ώστε να αγυθεί στο πνευματικό μέρος του, αντι, του αντικομουνιστικού αγώνος. Ξέρετε δεν ήταν ο que ο aqui para εκεί πέρα, θα δείτε ali hierarquias και άλλοι I'm certain ο ρόλος όλα τον σωματίο να τον παραθεστικικό σωματίο όπως τις ζωής του σωματίου ζωή στο οποίο ήταν η θεπτικός τέλεχος ο πνευματικός πατέρας του Σεμερνού αρχιεπίσκοπος ήταν ε, ο υπερεπιστημιακή Τσιριντάνης Ράμος ο ψυχιεθρός Ασπριώτης και ο κονομολόγος Μερτικόπουλος όπως και ο αρχιμανδρίτης Ξένος Παρσκευόπουλος και ο θεολόγος και Μουρατίδης ε, Αυτό που διαβάζουμε από το άρθρο του Μπογιόπουλου στον ημεροδρόμο αυτές τις μέρες, ο, Τσι, ο Τσιριντάνης και ο Μερτικόπουλος θα διοριστούν αργότερα μέλη των υπηρεσιστικών κυβερνήσεων, ενώ ο Τσιριντάνης ειδικότερα θα είναι υπουργός της κυβέρνησης Δόβα που έκανε τις εκλογές της βίας και της νοθείας. ο Παρασκευόπουλος και Ξένος θα ανθρονιστούν μητροπολίτες από τον Αρχιεπίσκοπο της Χούντας, τον Ιερώνημο. Ε, ο Παρασκευόπουλος είναι αυτός ο οποίος ως Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης θα αφήσει εποχή με την περίφημη προσφώνησή του στη Δέσποινα Παπαδοπούλου ε, τη γυναίκα του δικτάτορα που την παρομοίασε με την Παναγία Ο ξένος θα γίνει αργότερα Μητροπολίτης των Ενόπλων Δυνάμεων Όσο με τον Μουρατίδη υπήρχε ο ιδεολογικός κατοδηγητής των τριών Κυπρίων Μητροπολιτών σε προσπάθειά τους να εκθρονήσουν το Μακάριο του romantic illusions and they're all about you i'll tell them all from up in here they make Έδωσε το όνομα το ιερατικό όνομα Ιερόνυμο στο πνευματικό του παιδί Έτσι ο σημερινός αρχιεπίσκοπος έχει πάρει το όνομα του Από τον αρχιεπίσκοπο της, Φρυδερίκη, της Φρυδερίκης Τον αρχιεπίσκοπο των παραθρησκευτικών σωματίων, Ξέρετε με τα συγκεκριμένα παραθρησκευτικά σωματεία Εκτός των άλλων είχε κι ένας άλλος προηγούμενος αρχιεπίσκοπος Σχέσεις, μακαρίτης πλέον ο, ο λόγος για τον Χριστόβουλο Ο τον 98 Χριστόβ Τύμησε τον επιχώντα προκαλήμιο της Εκκλησίας, το παλαιό Ιερόνιμο, τελώντας την τίνει Τρισάγιο τρει άγγε στον τάφω του, του Ιερόνιου, τυμώντα ταυτόχρονα τον εκλεκτό τη Χούντας Παπαδόπουλου και ακόμα περισσότερο τον ανακτώρων. Στις 3 Δευτέρε του 202, ο Χριστόδυλο τύμησε πάλι τα έργα και τι μέρε του χοντρικού αρχιεπίσκοπου Ιερόνου, μιλώντας για έναν παρεξιγισμένο αρχιεπίσκοπο και απευθύνοντα ύμου για το πνευματικό έργο και τα οράματά του. Ε, πρόκειται για τον πρώην Αρχιεπίσκοπο Τον Χριστόδουλο που δεν είναι πια στη ζωή Ο οποίος διάβαζε την περίοδο της Χούντας Δεν είχε καταλάβει ότι συνέβαινε Ότι είχε γίνει πραξικόπημα Αλλά παρόλα αυτά Θυνήθηκε να καταθέσει στεφάνι Στον τάφο του Γρήβα Του γρίβα, του συνεργάτειου της Χούντας ε, Του ε, στρατιωτικού ε, υποκινούμενου Κατά του πραξικοπήματος Κατά του Μακαρίου Στην Κύπρο του Ιδρυτή των Χιτών Επικατοχής Λέπετε λοιπόν τι ωραίο που δεν είναι το παζλ Έχουμε λοιπόν έναν χουντικό φιλοβασιλικό αρχιεπίσκοπο ονόματι Ιερώνημος Ο δίνει το ονομά του στον Σημερινό αρχιεπίσκοποι Ερώνο, αυτό η έχει σχέση με σωματία, τύπου ζωή, δίνει ονόμα το σε διάφορα σωματία υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι τη σε κίνηση με παρασκευτού σωματίζουν και οργάνωση και άλλα διάφορα τέτοια σωματία, εξήθηκαν, ο, ο που ήταν τη τους, ανέφερε τη τον ως επανάσταση της 21ης Απριλίου Εμείς βροντοφωνάζουμε και πάλι τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Εκκλησίας μας αλλά και την προσήλωσή μας στο τυραγνισμένο γένος μας έτσι Αποδεχόμεθα μεν την Ευρώπη, λατρεύουμε όμως την Ελλάδα. Γι αυτό, γι' αυτό λέμε ναι στην Ευρώπη, αλλά δυο φορές ναι στην Ελλάδα. Σε μέσα σου, μεγάλε φνάρχην, σου έχω με καλοκυράζιο. Συνέχισε έτσι και σε κάλυνά. Για φαντάζω από το μήτρο με Παπαδάκι, να πού τώρα σε βαμάσαι με στη μόλι πεντάκι. Κι κωριά, μου πες μου για μύρο. Πες μου και γιατί σ' αλλάξω πολλές μέσα στον κλειρό Όπως βλέπεις εγώ είμαι και έσπασα απ' τους κάδους Μη κρίζει μια μπροστά σε τόσα εκατομμύρια σκράβους Μη κληρώνουν, μη χάσει καν' ένα πόντο ή ραφή Διαδηλώνουν και ψηφίζουνε για την αναγραφή Με μπράβους για να μη βαρεκθραπεί καν' ένας πιστός Μήπως είχε φουγά προσωπική το Χριστός Ζήτω το έθνος σε ίδια να φωνάζει σαν δυσκύλιο Θύμισε στην που Στην βουλή να ορκίζεις τη χούντα Εγώ δεν ξέρω ήρει η φυλακή το μου Δεν θέλω τη Λουκά να βρίζει έξω την αυλή μου Σε Εσύ που έχεις, τους σώζεις τόσο μεγάλος καραγκιώσεις Έστω που είσαι ο πρώτος της λίστας Γιατί είσαι τόσο μεγάλος φασίστας Ένας Αθηνάρχης που σαν θα γιάνε βρή Πώς το θα τον Βίσο στην τυπή που όλους τους σώζεις Γιατί είσαι τόσο μεγάλος Πες ένα ανέκδοτο λοιπόν να ξεχυλήσει η πλατεία Να γελάνε οι πελάτες, σαν μηχανία Αλλά αφού τυχαίνει να Σου θέσα ένα τριζάκι ο να πα. Πώσα πληρώνει για πράου. Η εκλογία φορά. Σταμάξει και προστασία. Η εκκλησία τη αγάπη έχει εξουσία και να Την Τι περιουσία, τόσα φράγγα που σου γίνει και ακόμα στα λιώνα. Πάντε πήγαινε πεστούν, για πατρίδα και φερό καλοσύνη με τάνια και μπερθουνη, αφού πυχαίνει να σε ίσω μεταξυρίζοντα και το το θα από πίσω οι έχει έχεις για γιαγιάρδες, παππίδες φασίστες, μαλάκες, βλαμμένα και τουρίστες καλή σου τύχη μερσία και ο Θεός μαζί σου μεγάλε εθνάρχη, άντε γαμίσου Εσύ που όλοι στις όζεις γιατί είσαι τόσο μεγάλος καραγιώσης Εσύ ο πρώτος της λίστας Γιατί είσαι τόσο μεγάλος φασίστας Ένας Αντινάρχης που σαν λόγο θα για να με το θα δει τον στην τυπή Εσύ που όλους τους σώζεις Γιατί σε τόσο μεγάλος καραγκιός μου Και προτού πρωτοί και μας δέσουν μέσα για προσβολή νεκρού κλπ κλπ. Θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου για να πω το ότι το συγκεκριμένο κομμάτι των στίχημα ναι μεν γράφηκε για συγκεκριμένο αρχιεπίσκοπο της εποχής αλλά θεωρώ ότι ταιριάζει γάντι σχεδόν σε κάθε αρχιεπίσκοπο μάλλον σε κάθε αρχιεπίσκοπο που πέρασε από αυτή τη χώρα. Ε μην πάμε στον Σεραφείμ τον επίσημα καρύτη Σεραφείμ και την θέση του σε πολλές ιστορικές περιόδους του νεότερου ελληνικού κράτους ας μείνουμε στους σημερινούς ας μην αναλωθούμε άλλο ε, στους προηγούμενους ε, εδώ βρίσκουν μπροστά μου ένα, μια προσφώνηση που έγραψε στην εφημερι... στο περιοδικό εκκλησία ο πνευματικός πατέρας ο Νονός σαν να λέμε του σημερινού ιερόνυμου ο ιερόνυμος της Χούντας Γράφει ο κύριος Ιερώνυμος ο Πρεσβύτερος Ο πρωθυπουργός, ο δικτάτορας προθυπουργός Κύριος Γιώργιος Παπαδόπουλος Υπό τας ενθουσιώδης ζητοκραυγάς του λαού Λαβών αναχείρα στην αναμνηστική πλάκα ε, Στο ίδιο κείμενο σημειώνει ότι ο τότος Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Αποκάλεσε τον δικτάτορα άνθρωπε του Θεού και άξιε της πατρίδος μας Ο Λεωνίδες ήταν εκείνος που είχε δηλώσει για τη δεύτερη σύζουγα του Παπαδόπουλου ότι ο Αμίμητο δύο δέσποι να έχουμε, μία είναι στους ουρανούς, στην Παναγία και μία στη γη την κυρία Πρόεδρο you, you, Την ίδια η εκκλησία, η ίδια η ιεραρχία της εκκλησίας, στις οποίες αρχιεπίσκοποι ε, πτέως και δεν έπιασε ζωή γράφαν το εξής στρατηγέ με μεγάλη χαρά έλαβα το πόνυμα με τον τίτλο Δυπορικών ενός στρατιώ του 90 ετών Το οποίο είχατε την διευνή καλοσύνη να μου αποστήσετε και σε ευχαριστώ πολύ. Το αποσταλέβι βιβλίο σας, στις σελίδε του οποίου εκθέτε τις σκέψεις και τι επισημάσει, τη υποδοτήσει σχετικά με τα περιστατικά, τα επεισόδα για γεγονότα από την ακρόχεια διαδρομή και πορεία της ζωής σα, εντυπωσιάζει την αναγνώστη με την απλότητα και την κλαφιότητα του λόγου, το ανυπόκρητο πατριωτικό φρόνημα και την πηγή ελικρίνεια, τη συγκινητική εξιστώρηση και τη διάθεση αυτοκριτική και αυτορικασμού. Όπως προκύβευα τα λεγόμενά σας και την αυτογραφούμενη στα ιδροδρομία σας υπήρξατε εκφραστής ξεχωριστών προσόντων και αρετών και γράψετε ιστορία την οποία ο ιστορικός του μέλλοντος καλείται να εκτιμήσει και να προσδιορίσει. Εύχομαι ο Δωμήτρο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο δίκαιος κριτής στον πάντον, να σας χαρίσει πλούσια τη χάρη και την ευλογία του. Με τευχόν διαπηρών ο Αθηνών ο Χριστόβουλος. Αν αναρωτιέστε ποιος είναι ο παραλήπτης του μηνύματος, είναι ο δικτάτορας Πατακός. Έτσι, πολλήντα η κοινωνία εγκλωβίζεται ξαφνικά να πρέπει να πάρει θέση σε ένα δίπολο το οποίο είναι και λίγο, ε, προσπαθούν λίγο να μας δουλέψουν. Στο χώρο κατώ ο λευκός καπνός βγήκε στην Δευτέρα Παρουσία θα γίνουν διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας, όπως σωμαφορέπει να λαμβάνω ότι παίρνω αποστάσεις τεράστιες από τις τέσεις του φίλοι, τις ανιστόρτιστες φίλη, Ξέρετε η εκκλησία. Ε, όπως και πολλά πράγματα ε, Σωματεία, ίδρυματα, οργανώσεις Έτσι έγινε η Εκκλησία Με, βαθύ, στο, με, με πολύ βαθείς ιστορικούς δεσμούς Με την Ελλάδα Ισχύει αυτό το πράγμα Και προσκαλώ πολλές φορές του ελληνικού λαού Και προσκακώ πάρα πολλές φορές Του ελληνικού λαού ε, Δεν είχε μόνο αυτούς Η Εκκλησία μας είχε και τον πατέρα ανυπόμονο Η Εκκλησία μας είχε και του, Τον πατέρα ανυπόμονο Είναι ο πνευματικός του Άρη Μαυροσκούφης Είχε αμύτες παπάδες Είχε αντιστασιακούς παπάδες Είχε παπάδες που αρνήθηκαν Να ορκίσουνε τους Ναζί Είχε τέτοιους ανθρώπους κυρίως ευρισκόμενους Στο λαϊκό κλήρο Τι σχέση έχουν οι ελασίτες παπάδες Και αμύτες παπάδες Και αντιστασιακοί παπάδες Σε όλες οι ιστορικές συγκυρίες Του ελληνικού έθνους Με αυτούς εδώ πέρα Που ξεσκώθηκαν με το τσιφλίκι τους να έχουν ξεχάσει το λαό, το είναι, έχουν χασμένο το λαό. Τι σχέση έχει ακόμα και η, η, η θρησκεία που πιστεύουν με αυτού εδώ πέρα. Τι σχέση έχει ο ρακέντητο, προφήτης Χριστός που εμφανίζεται στη Γαλλία Εξυπότω με αυτού εδώ πέρα με τι μερτέ, που θέλουν να διασώσουν τα κινημένα του, το οποίο αποκτήσαν χρυσόβουλα. Με χρυσόβουλα ε, τουρκικά χρυσόλα έχουν την περιουσία την οποία έχουν σήμερα. Τι σχέσει έχουν όλε αυτή. Και με αυτή τη σκέψη και αυτό τον προβληματισμό τελειώνουμε την σημερινή μα γερμανικά, την τελειώνουμε λίγο πρόωρα, δεν κλείσαμε, δεν συμπληρώσαμε τη μία ώρα, την κλείνουμε 10 λεπτά νωρίτερα και την κλείνουμε νωρίτερα για λόγους έχει τι ανάγκη, τέλο πάντων, ε, Να ενημερώσουμε ότι η περασμένη ΠΑΚΣ δεν έχει ανέβει στο ΠΑΤΕΡΙΑΡΙΑΙΑ γιατί δεν έχει αποθηκευτεί την ΠΑΚΣ Γερμανικα φάντασμα ήρθε και πέρασε και χάθηκε Αντίθετα η κομπή της Κυριακής, η αιστεία με την Έλλη Ψαρού καλεσμένη ε, η οποία μας ενημέρωζε για τις περιπέτειες του νερού στην Ελλάδα έχει ανέβει στο πλατεία-radio.gr Εκεί μπορείτε να μπείτε και να ακούσετε την Έλλη Ψαρού, και. Ε, δημιουργό του ντοκιμαντέρ σταγόνες να μας μιλάει για τις περιπέτειες του νερού στην Ελλάδα η σημερινή πάρξη γερμαντικά και σύντομη είχε ερκετά στοιχεία για το υψηλό βαθμό παπαδαριό ε, ελπίζουμε να έχουμε καταφέρει να διαχωρίσουμε τη θέση μας από οποιονδήποτε ψευτο νεωτερισμό ρε Πουσιάδα φίλη, που τα, πέρνει, τα τσουβαλιάζει όλα σε Λίβδιν και λέει για τους παπάδες γενικά το λαϊκό κλήρο ενώ οι παπάδες το είπε ο, Γλέζος, ο άνθρωπος που κάτι παραπάνω ξέρει από το Φίλε που αντίστασε πήραν μέρος ο λαϊκός κλήρος σε αγώνες όμως οι υψηλόβαθμοι, οι χρυσοπίκλητοι, οι χρυσοντημένοι καμία σχέση δεν έχουν ούτε με αυτό το οποίο οι θεωρούν ότι πιστεύουν αντίθετα, ο σημερινός μας αρχιεπίσκοπος, πνευματικό το παιδί του αρχιεπίσκοπου της Κούντας από τον οποίο πήρε το όνομά του, ε, έβγαλε το Κιάξα μα βάζει εφιλιακού λόγου περιαθιστικών καθεστώ των Σοβιτική Ένωση και η δηληψηών τη αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί έννοια να θεωρηθεί αριστερά, ενώ ταύτισε την αριστερά, με τα ενεφιλεύθερα τη Νέα Τ6 Πραγμάτων, έναν αχτάρμά δηλαδή. Θα κλείσουμε τη σημερινή μα πάρει Γερμανικά, θα τα πούμε στην Αιστή 7 ώρα Στην σπηλιά του Πλάτωνα ε, Θα παρευρεθώ σε συγκεκριμένα εκπομπή Με έχουν καλέσει τα παιδιά Ο Περικλής ο Δανόπουλος και ο Θεορίζω μέχρι Σε μια εκπομπή Στην οποία θα συζητήσουμε Για την DDIP Για τον Αλέξη Τσίπρα Στη Κεσαριανή και, και γενικά Για τις ειδήσεις Όχι μόνο τις τελευταίες εβδομάδες αλλά και των επόμενων εβδομάδων Που έρχονται Ε, σας χαιρετώ, καλή σας συνέχεια Θα τα πούμε αύριο συντονιστείτε στην Ερτώ 5.106.7 Να ακούσετε την σχέτησή μας Σχετικά με αυτά τα οποία έρχονται Αλλά και αυτά τα οποία έγιναν Με την προσβολή της μνήμης των νεκρών Στην Κεσαριανή Ακούτε η Κατερίνα αυτή τη στιγμή από πίσω σας Σε χαλή η οποία αυτοκτόνησε Σαν πριν από λίγες μέρες Και με αυτά τα λόγια Τους ξέρω καλά Δεν πυροβολούν πο con usas